Εδώλη! Ερώτηση κρίσεω. Κάντι. Εχθέ είχαν απεργία οι ταξιδίδε, σωστά και σήμερα έχουν. Από τη χθεσινή απεργία υπάρχει ένα σύνθημα των ταξιδίδων που φώναζαν Το ταξί είναι εδώ, Ενωμένο. Δυνατό. Ποιο πιστεύει το ξεκίνησε. Ποιο ακροατή δικό σου το ξεκίνησε. Ο Ταρήφα. Ε, ε, μόνο ο Ταρήφα θα μπορούσε. Πασοκικό σύνθημα. Εσύ που το ξέρει. Το, το υποθέτω. Α, το υποθέτω. Πασοκικό σύνθημα. Ε, τώρα αυτού είναι με τη νέα αριστερά. Είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από αυτά τέλο πάντων. Ναι, αλλά... Τι σχέση <laughs> έχει το Πασόκου με όλου αυτού. Καλό, καλό. Οπότε και Και το θα το το μάθουμε; Το τέλος κάθε μέρα Δεν νομίζω ότι το παραδεχτεί. Είναι 100% θα το παραδεχτεί και θα είναι και Ναι, μην ακούτε άδονη. Μην <Και> σα παρακαλώ, είναι θέμα αισθητικής. Ναι, Έλα. Τι έγινε, φίλε τολοι? Καλά. Πώ πάει. Ωραία. Λοιπόν, ξέρει ποιο πρέπει να μα εκπροσωπήσει και να συνομιλήσει αύριο με τον Ερντογάν. Για να σκεφτώ, ο Πρέκα. Χαράματα. Επίθεση είχε γίνει. Όχι. <Και> Όχι. <Και> <Και> ποιο. Η Ελένη Λουκά. Ρε. Α, ναι, ωραίο θα ήταν. Η Ελένη Λουκά, η πρωθυπουργό. Έτσι δεν λέει ότι πρέπει να είναι πρωθυπουργό τη χώρα. Η Ελένη Λουκά θα γίνει. Ναι, και γιατί δεν είναι εγώ, δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων, ναι. Αυτή πρέπει να μιλήσει. Ισχύει. Θα μα τα λύσει τα προβλήματα όλα. Αυτό ήτανε. Έγινε, να' σε καλά. Και θέλω να του γυρίσω και λίγο στο κωμικό στο τέλο τη κατάσταση. Νέα αριστερά, είπαμε για νεα αρχίδια αριστερά. Το όνομα λοιπόν είναι νεα αριστερά. Νέα αρχίδια αριστερά. Προοδευτική μαλακή από την. Σα παρακαλώ, δεν θα ήταν σωστό. Δεν θα ήταν σωστό. Και έχω να πω και ένα τελευταίο. Να πω σε ένα μαλάκα στο τσάτ. Δεν θα πω το όνομα του γιδοπαλτό τον ελέο. Να κάτσει καλά. Γιδοπαλτό, μάλιστα. Ότι μην υποσυρίζει τα φασισταριά, να κάτσει καλά γιατί έχει πολλά ποδάρια ο διάλογο. Μη στο τσάτ, ε, δεν, δεν είναι σωστό. Νομίζω. Να σου πω και στα σοβαρά τώρα, 7.112 τα παιδάκια στην Παλαιστίνη, Μητσοτάκι. 7.112 τα παιδάκια. Καλά, 12... είναι καλά ακόμα, είναι καλά. Είναι τόσο ε, όσο αντέχει ο Μητσοτάκη ακόμα. Είναι μικρή, μεγάλη ή πολύ μεγάλη ανθρωπιστική κρίση που ε, ανθρωπιστική ε, Το κρίση ανθρωπιστικό, ανθρωπιστικό πόσο... κόστο είναι σε normal πλαίσια για το Μητσοτάκι, θα έλεγα. Είναι και γύρω στα 7.000 άνθρωποι που αγνοούνται ακόμα για αυτό. Έλα, και τώρα με σκάσμα αυτά. Ναι, μπορεί να είναι και άλλα παιδάκια εκεί μέσα. Και άλλα παιδάκια, ωραία. Πάλι είναι normal ανθρωπιστικό κόστο valor eh. Εγώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, άκου σήμερα ου Δεν είναι μου το από το τηλέφωνο γιος μου. Στο Λύκειο, στο χωρίου, πήγαν να κάνουν για τον Αλέξη, που είναι Ωραία. Ναι. Και Mitty, ο τύπο που έχει το κυλικείο, με ένα ψαλίδι, του κόβει την αλυσίδα, Mácas, Antonio, ¿eh? macas. Γιάννη. Λέω στον ε, γιο μου, πάντε το 15 μελέ και κάντε παράπονα στο σχολείο. Τα πιστήρια φοβούνται. Δεν έχουν και καναβάθο για το τι κάνουν κατάληψη, που κάνω κατά λυπηση, μα πω θα πάμε στα παράνομη. Εσρέσει, του λέω πάντε. Πάντε στη διεύθυση. Δεν μπορεί ο κάθε οποιοδήποτε να μπαίνει και να σα κοπανέ και να μπει με έξω. Σωσλικό θεωρείται. Να φωνάξει ένα μία φιλούπο να πάει στη διάλειπη και τον κόβεται εσεί έτσι. Έτσι απλά, αυτά τα μικρά γίνονται. Ωραία. Ωραία απλά καθημερινά με αγαπημένου κυρπαντελίδε. Μπράβο. Μη χαμησο, δηλαδή. Α το διάλοξω. Όχι, μηχα μείσω το μηχανή το πρόβλημα. Γάμ. Cześć, Ναι, χαίρετε, Αποστόλιο Μπαρκόνη είμαι. Αλλήμον. Ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Ενδιαφέρονται, μωρέ, άνθρωποι είναι άνθρωποι. Να, δεν προλαβαίνω όμω να του απαντήσω εδώ, Σε παρακαλώ, προσπάθησε okay. γιατί ενδιαφέρουμε και εγώ πάρα πολύ. Ο χορόχρονο περιορισμένο, γι' αυτό. Ο χορόχρονο, όχι ο χοροχρόνο. Εφτά, δεν ξέρω που τονίζονται Δε τώρα. Δεν βαριέσαι τώρα. Λατινικά τα Τι κάνατε εσεί. Να σα πω τώρα, αύριο μιλήσω στο <laughs> ράδιο ελαφώνησου. Άντε πώς... να το ράδιο ελαφώνησου, Κοί πο πιάνη. Τι ώρα ε, να μου το πεις για να κιρώσω δυλιές. Σπάτω μινα, αλλά εκείνας καλός ιεβνητής από τα χανιά να τον ευχαριστήσω. Ναι. Πωλεί να δω αναραι διαφορετικά ο χορό εδώ κάτω που κάνω μπάνια στη θάλασσα Επιμένεις. με το οροπέδιο του μάλου. Αχλαδοχορίου. Με το οροπέδιο. Αχροδοχωρίου. Όχι. Την Αμερική, που τα από... καλά ρολόγια δηλαδή που τα κάνει ο Έλληνα, ποιο είναι. Βρήκε τη διαφορά του χωροχρόνου με παραδέχτηκε. Τώρα είναι χωροχρόνο. Αυτό που βγάζουμε τον τονισμό. Πανδώρα Αστρόπολη. Να βάζουν όχι, Πανδώρα Αστρόπολη στο YouTube. Πατάω, Μελώνη, ταξί του ώρε ολόκληρη. Για να δούμε. Γιατί, ναι, ναι, Για να δούμε. Λοιπόν, χάρηκα. Έλα, αποστολή τι κάνει. Έλα, καλά. Κουβανολόγο. Έλα κουμπαν. Τι λέει. Καλά. Μάλιστα. Άκουτο να σου πω. Κάνουμε τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, 11 του μήνα, στη νομική μια εκδήλωση για το Χωσέ Μαρτί και τη σύγχρονη Λατινική Αμερική. Θα μιλήσει ο Κάρλο Έντι Σιμών Φορκάδε, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο τη Κούβα και έχει κάνει κάποιο εδώ, ο διδακτορικό στην Ελλάδα, μιλάει από τα ελληνικά. Ο Δημήτρη ο Καλτσόνη, ο καθηγητή Παντίου και ο Κώστα ο ήσυχο που πέρα από όλα τα άλλα, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει και στην Λατινική Αμερική και θα χαιρετήσει και ο Κουβανό, ο πρέσβης. Σου έχω πει ο Σεμαρτή, προτερνται τη Κουβανική Επανάσταση, άνταση των Πικηκό και η θεωρία του και η πρακτική του συστατικό στοιχείο τη κουβανική Επανάσταση, θα έχει πει ο Φιντέλε, και ο, ο Τσέ και όλα μέσα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον εκδήλωση, σχεδιάζουμε πολύ καιρό, αυτή τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου στι 6,5. Το άλλο. Έφερε και δείται ότι τι θα γίνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Αλλά πέρα εγώ είμαι και ανανέστε οργανωτικά, αλλά αυτή η ιστορία με τι απαγορέφησε αστυνομία. Κάτι και λίγο. Τώρα έχουν κλείσει πάλι όντο την αφήνα. Η που αστυνομία που... κάνει τη δουλειά τη. Και εμεί κάνουμε τη δικιά εγώ... μα. Γι' αυτό νόμος. υπάρχουν οι απαγορεύσει. Κάτι πρέπει να γίνει όμω, φίλε. Κάτι, δηλαδή, εντάξει, έστω οι πιο οργανωμένοι, κάτι να κάνουμε. Κάπου να σηκώσουμε, δηλαδή. Δεν είμαστε σε φάση στρατιωτικό νόμο, α πούμε. Δεν είναι κλείνοντα δρόμο. Δηλαδή, ποιο είσαι, κύριε, που κλείνει πέντε σταθμού και παραλύσει όλο το κέντρο τη Αθήνα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Τι να πω. Ο μπάτσο γειτονιά σου, τι είναι. Μα δεν είναι καν τη γειτονιά. Εδώ πέρα κάποιοι πλήττει όλο το λαϊκανό πεδίο. Τι μεγάλε γειτονιά. Τέλο πάντων, λοιπόν, για την εκδήλωση που χάσει τη Δευτέρα, Χωσέ Μαρτί Τι έπατε καλά. Χάτιασα. Ναι, καλά. Πωστάλι, εγώ. Τι θέλω να πω. ξέρω. Ο Δεκέμβρη φταίει όλα. Θυμόμουν αυτά τα Δεκεμβριανά. Είμαι και 80 χρονό. Γεννήθηκα τότε. Αλλά τα έχω από του γονεί μου τα Δεκεμβριανά. Μην τυχόν και ακουστούν. Μην τυχόν και ακούσουν άλλοι. Μην τυχόν και αυτοί τα μουρμούργαν. Τα λέγανε. Ξέρω εγώ. Μέχρι που κατάλαβα τελικά τι έγινε τότε. Και επειδή έχω μια συνέχεια επ' αυτού και βλέπω τον άλλον που τον δείχνουν στα επίκαιρα και εδώ και εκεί και με τον Πολντόχ τον Πούρο Βάζουν τα νεύρα μου στον ουρανό, οι είναι ο λόγο και δεν μπορώ να βλέπω τα γευράματα. Τι να πω τώρα, Να πω, δεν ξέρω τι να πω, Αποστόλη. Δεν χρειάζεται, μα δεν ξέρει, δεν είναι απαραίτητο, εντάξει. Συναχωριέμαι. Καταλαβαίνω. Συναχωριέμαι πάρα πολύ. Πάστε καλά, εσεί, και να μα τα λέτε, να τα ακούμε, να τα μαθαίνουν, να γίνει κάτι. σας αγαπώ. Να σου δώσω δύο παραγγελίε. Όχι. Βάλω ό,τι θέλει. Θα είναι σαν και αυτά που είπε στην προηγούμενο παραγγελία, ρε Ντελούλου. Λέγε ρε μαλακισμένο, λέγε αφού είσαι μικρότερο, τέλο πάντων. Δεν θέλω. Από όσο λέω, δεν θέλω. Ναι, να παραγαμμισθεί τότε να ησυχάσουμε, φιλιάδε. Τότε το συζητάμε. Έλα, πε την αφιέρωση, άντε. Τρατάκιδε έχουν έρθει στο σταυρό του Νότου. Του μνημονιού το γάμο. Μία φορά και έναν καιρό, μια όμορφη κοπέλα. Στο δρόμο, σαν την έβλεπε, σου κτύπαγε η Με πλούσια τα καλλιτήσεις είχε κορμή λαπάδα Μία κολάρα Όλοι τους τη βοηθούσανε την έλεγαν Ελλάδα 2.0 να χαμε πρωθυπουργούς Αυτοί έκανες και εσείς Πάμε να πραμ***σουμε την Ελλάδα Αν έκαναν άλλη δουλειά Θα τάνε για να τους πιέσεις Έχουμε πέσει πολλές φορές Όμως να θυμάστε Έχουμε παιστεί περισσότερες Αυτοί μόνο κοιτούσαν Το πώ θα την χρεώσουν Γεια σας, ήρθαμε για να σας πάμε τα λεφτά σας Να φάνα να πιουν, Να κινηθούν και να την απ' Πού <σοίλου> <σοίλου> <σοίλου> Λέχω στιχάκια με κάποιο χιούμον και τέλος σαν τον έσωπο Νιώθω σαν κατυπωμενούλες του σαράτα Που πλέκαν κάλτσες για το μέτωπο <στολή> λοιπόν, φτιάξε μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Κασελάκη για τη μεγάλη ανατροπή και θα βγουνε πρώτο κόμμα θα το μοντάρει με τη μεγάλη ανατροπή που έλεγε ο Σπίκερ στον αγώνα Ολυμπιακό Παναχρημαϊκό που έχασε το πέναλτιο Τσόρι Ντομίνγκετ. Πότε καλά. Που... δεν θυμάμαι πότε έπαιζε ο Τσόρι στον Ολυμπιακό. Ξέρω εγώ. Τυο... Στον Τζιοβάνι έχω μείνει εγώ. Όχι, μετά τον Τζιοβάνι. Θα... που η μάνα του ή δεν θυμάμαι. Δεν μα ενδιαφέρουν αυτά. Τον καρεμπέ, μπράβο, στον Όχι. Εκεί που λέει και τώρα ο Τσόρι παίρνει φόρα για το πέναλτι και το σκορ τη Μεγάλη Ανατροπή. Και βέβαια ο Τσόρι το στείλε out και έχασε ο Ολυμπιακό νομίζω 2-0. Δεν έχει σημασία το τελικό σκορ. Τη έχει το πέναλτι το χαμένο που είναι το Όσκαρ τη Μεγάλη Ανατροπή, λέει ο Σπίκερ στον αγώνα. Οπότε όπου λέει Τσόρι θα βάλει τον Κασελάκη, το όνομα Κασελάκη, έτοιμο για τη Μεγάλη Ανατροπή. ΟUT! Wow. <σχει> Γιατί δεν βλέπω να έχει πρωτοκόμμα ο Σίριτσα. Αυτό. <σχει> είσαι με του άλλου, Εσύτρε, με την αριστερά. Εγώ δεν είμαι με τίποτα. Εγώ Είμαι με τον εαυτό μου, πρώτα και θα δούμε με ποιον θα πάμε μετά. Καλό είναι. Η γνωρισμή με Μιλά τον με εαυτό γρήπους. είναι το πρώτο βήμα. <laughs> Μιλάω με μικρή που Όχι, όχι, όχι, το πιάνω Είμαι άκρο πεπισμένο ότι το σχέδιο το οποίο εκτελούμε θα πετύχει και πάμε στι ευρωεκλογέ για την απόλυπη ανατροπή. πέναλτι Βέβαια, πέναλτη είναι αμέσω ο Σιδηρόπλο. Πολύ σωστά. Σωστά. πέναλτι με τον, με τον Κασελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μειώνει με τον Κασελάκη. Και πάει για το Όσκαρο ανατροπής. Ανατροπή. Ανατροπή. Η οποία πώ εκφράζεται στο εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, εκφράζεται με νίκη του Σύριζα. Με νίκη του Σύριζα σε ευρωεκλογέ. Σωστά. Και να πάρει το με τον πλέον θεαματικό τρόπο. Ο, Ο Κασελάκη. Παίρνει λίγα μέτρα, πάμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Ξεκινάει για το Oscar τη Μεγάλη ανατροπής Το θέλετε να το κάνουμε. Στα χέρια σα είναι. Out. Oh. Α. Να... <συρθείτε> κόμμα που μα έλακε. Έχουμε πόλεμο. Μην το γελάς, μωρό μου. Για δες πως με κοιτάει σπίτον οικοκυρά Κοίτα ποιοι φέρνουν τα τραγουδιά μου μωρό μου Και τα πουλάνε σαν να φορεί παντικά Γιατί χαρείς ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου Γιατί φοράω σκουλαρίτια χάει μαλλιά Έλα, Απόστολε, έλα. Έλα. Για και χαρά την υπομονή μου. Καλάλι σου. Θέλω να θυμηθούμε πάλι το θάνατο του παιδιού του Γρηγορόπουλου. Γι' αυτό πήρα για την επέτειο. Και ως το παιδί θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή, η οποία θα είναι Σφεντώνα του Παπαγκοσταδίνου για χάρη του, γιατί έλεγα συνέχεια το παραγάσα. Βαγγέ μου φίλε γνώριμε, σημαντική τα μόνα, μαζί μου απόψε έφερα εκείνη τη Σφ Μη πάει ο νους στο κακό, πουλιά Δεν θα χτυπήσω Με κότσιπες και πέρδικες, τι έχω να χωρίσω Το παιδί μου δολοφονήθηκε εν ψυχρό, ανέτεια, χωρίς να φταίει σε τίποτα χωρίς να φαντάζεται μέσα στην αθότητα των 15 χρόνων του Ότι δύο αστυνομικοί θα του αφαιρούσαν τη ζωή. μα όνειρα, θα Με χρώματα και μουσικές, θα τα Παλιέ μου Και επειδή δεν ξέρω αν θα σε ξαναπετύχω, να σου ζητήσω κάτι για την Παρασκευή. Για πε, Θέλω τα βρώμικα φιλιά του Παπαδόπουλου. Έτσι για την αληθεία. Ανεβαίνω μια σκάλα με πολλά σκάλα μπάτια. Στο μέγαρο μαξί μου κάνει ζεστή πολύ. Κιο υδροκτά στα μάτια. Πάω με το υδρομένο t-shirt. Μου Που θυμίζει πω δεν πρέπει να το παρακαλούσω. Έχω κουραστεί και σα το λέω ειλικρινά. Τι να κάνω. Δεν μπορώ να ανασάνω Μα δεν θέλω για πρέμουν Καμιά νόσο χώμα Θέλω βρώμικα φιλιά Να μου ζεστάνουν το σώμα Μα δεν θέλω αδελφούλα μου Καμία μαντώνα Να δώσ' μου βρώμικα Να μου ζεστάνουν το σώμα Να... Είμαστε χμάλωτοι Στο σπίτι μας μωρό μου Και πρέπει να ακούμε Σαφή διακριτικά Μα όσο υπάρχουν απλωμένα Στα μπαλκόνια Των πολυ κατηγείων Άσπρα σεκόνια Δεν κομπάμαι. Buenas coño. Uh. Κοχώνε! Μπορώ μια αφίρωση λόγω τη ημέρα. Σε όσου δεν μπορούν να ξεχάσουν και στα συντρόφια από την τότε Μεσολογίου που ξέρω τι ακούνε, μια στιγνερική νετσαρχιεφική οδή στο σαλάμι, θα έλεγε κανεί. Από ψυχοδράμα, το fact δεν Και αν ξέρει, φλόγα μέσα μας δεν έζησε ποτέ. Βέβαια σε μένα κυρίω από τα πολλά χαμπανέρο που τρώω, και Χαμπανέρο Τι τα χαμπανέρο. δεν ξέρω. Είναι χαμπανέρο, Ναι, δεν χαμπαριάζει με το νερό μάλλον Α, πα, πα, πα, λοιπόν, Κακό, κακό, κακό ισπανικό νεκριά. αστείο Νοσβέμος αλλά μαρικάδας μαρικάδας Όχι μαρικάδας εμένα, τα έχουμε πει αυτά, αυτά Μαρικάδας είναι πολλέ. τώρα εσύ το ερνίστηκες okay. Η ελληνική αστυνομία Τα, τα στην γωνία τα σοβία τα κτήρια πιο χρία απειλή Συνήσε μπορούσα σύντη. να έχουνε δύο άνθρωποι 37 χρονών με όπλα, Απέναντι σε 4-5 παλικαράκια Είναι ψυχρό δολοφονία Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει απειλή Δεν υπάρχει επίθεση Στόχευση προ το μέρο των ανθρώπων που ήταν στο σημείο Γιατί δεν πρόλαβε να ζήσεις je dis de plus en plus clair où ta carne à tous po six dirapontres Θέλω να κάνει για την Παρασκευή να βάλει την Πιπυλή να μιλάει και να λέει αυτό ο σορέο. Εγώ κύριε Βαααία δεν πίνω. Η Ελλάδα είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Κύριε Με αποτέλεσμα η Ελλάδα με ένα μπίδο μόνο. Και, ναι, ναι ναι, και, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μέσω τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία να περάσει την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Η βούστευση το ίδιο. Καμιά άλλη κυβέρνηση. Σα το λέω με τα λόγου γνώση και τη μελέτη που έχω κάνει και το ρεπορτάζ. Και η Βαϊέ. Δεν έλαβε το πακέτο των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση. Φαϊ φορτοφουλ. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Και είμαστε αλφαεθνικοί. Και θα βάλει στο τέλο του μυτσοτάκι το TikTok για το Youth Pass. Να λέει ό,τι να κάνουν οι νέοι για το Youth Pass και να φωνάζει η Χρυσή Αερόπαση στο διάλογο να πα. Χωρί καμπελό αυτή τη φορά. Θέλω να σα πω το Youth Pass. Στο διάλογο να πα. Κύριε προ τι 12 Δεκεμβρίου. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε το YouTube πάνω. Στον και θα κρατήσει αυτή η ανακοχή μεταξύ των ενίκων. Προλαβά. Με πρόλαβε, γρήγορα. Σε πρόλαβε και πρόλαβε. Θα σε κλείσω. Σε πάρω, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μια παραγγελιά θέλει για την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Λέγε. Θυμάσαι κάποιον που είχε πει 5 ευρώ πουλή, Όχι τον κύριο Βασίλη, έναν άλλον. Όχι. Και είχε πάρει 5 ευρώ πουλί Και μια νέα στην πλατεία βάτης, που έχει πάει σωτέ, ρε. τα παντά. τα δεν και τα μου, 5 ευρώ γλύψη πουλή Έτσι μου είπε μια συμπλαρεία βάσης Εσένα και του κ. Ε... Βασίλη. 5 ευρώ γλύψη πουλή Θα οδηγεί, τα μου λέει και εγώ θα σου κάνω την πλάξη μου λέει, καταλαβαίνει με το στόμα. 5 ευρώ γλύψη πουλή Έκατσε ο κ. Βασίλης έφυγε. Εκατό μέτρα από εκεί που έρχεται ο στο καφέ του. Καλό αυτό δεν είναι δεν θα Εκατό μέτρα του Αντώνη γλύφουνε πουλή με 5 ευρώ. Ναι, ρε, σε ποια ρε, πήγε. Ο Τι ώρα Βάθεις Το ολόσωμο πόσο έχει ρώτησες Δεν ξέρω μου είπε μόνο Πήγες εκεί και σου είπαν 5 ευρώ γλύψει η πουλή και έφυγες Αποστόλη δεν σου κάνω μπλακά Στο πανάρι της πλατείας Βάθεις Μισό λεπτάκι Μήπως πήγες στα τραβέλια Κοίτα 5 ευρώ να γλύψεις εσύ η πουλή Βλέκω στιλάκια Κι εγώ είναι αφοβό Να μην χτυπήσει το τηλέφωνο Είναι ο τύπος Απ' το κράτος που ελέγχει αν το φερέφωνο Έχουμε πόλεμο ή το γελάς μωρό να μην αφήνεις το παράθυρο ανοιχτού Κοίτα πως κρέμονται οι αυτοχύρες φαντάροι με τις θυλιές απ' τη σημαία στο νηστού Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν κουνώντας μαντιλάκι Γεια σου Απόστολε Για χαρά. Τι γίνεται ρε μαγκάκο Ωραία ρε μαν Κουμουνιστή Ο πάτη αυτό το λες για κακό ή για καλό Να μπάλεις να, να σου πω θέλω μια παραγγελία ρε φίλε Ναι Για την Παρασκευή Το αν είσαι άνθρωπος με το καζάκο σε παρακαλώ Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος Δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι Για την ειρήνη και για το δίκιο Θα βγει στου δρόμου, θα φωνάξει, τα χείλη σου θα ματώσουν από τι φωνέ, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τι σφαίρε. Μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων, κάθε χειρονομία σου σαν να γκρεμίζει στην αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς, ούτε στιγμή, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Παίζουμε μόνοι μας στο θέατρο Μωρόμου Οι θεάτες θα βλέπουν κάποιον τελικό Πα όσο υπάρχουν απλωμένα στα μπαλκόνια των πολλοί κατοικιών, άσπρα σεκόνια Και μια αφιέρωση ανακοχή του τζιμάκου. Αν Άραγε μέχρι πότε, αλήθεια θα κρατήσει αυτή η ανακοχή. Μεταξύ των ελλείπων.